όχι επειδή τον ενδιαφέρει μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Βρέχτε. Ήν δε ασθενών Λάζαρος από Βιθανίας, εκ της κόμης Μαρίας και Μάρθας της αδελφής αυτής. Ήν δε Μαρία... Η αλήψασα τον Κύριον Μύρο και εκμάξασα τους αυτού της θρυξήν αυτής, Ήσ' ο αδελφός Λάζαρος Ισθένη. Απέστειλαν εαδελφέ προς Αυτόν, λέγουσε. Κύριε, είδε, όν φιλής, ασθενή. Ακούσας δε ο Ιησούς, είπεν. Αυτή η ασθένεια, ουκέστη προς θάνατον, αλυπέρ τη δόξης του Θεού, ή να ο Υιός του Θεού δι' αυτής. Η δε ο Ιησούς την Μάρθαν και την αδελφήν αυτής και τον Λάζαρον. Όσου νίκουσεν ότι ασθενεί, τότε μεν έμεινεν ενώ ειν τόπο δύο ημέρας. Έπειτα, μετά τούτο, λέγει τις μαθητές, «Άγωμεν εις την Ιουδαίαν πάλιν». Λέγουσιν αυτό οι μαθητε «Ραβή, νυν εζήτουν σε λιθά σε Ιουδαίοι, και πάλιν υπάγεις εκεί». Απεκρίθη Ιησούς, ουχή δώδεκα ησίν ώρες ώρα της ημέρας. Εάν της περιπατεί εν τη ημέρα, ου προσκόπτη, ότι το φως του κόσμου τούτου βλέπει. Εάν δε της περιπατεί εν τη νυχτή, προσκόπτη, ότι το φως ουκ εν αυτό. Ταύτα είπε, και μετά τούτο λέγει αυτή. Λάζαρος ο φίλος ημών και κοίμηται, αλλά πορεύομαι ή να εξυπνήσω αυτόν. Ήπονούν οι μαθητές αυτού, Κύριε, ή και κείμητε, Σωθήσετε. δε ο Ιησούς περί του θανάτου αυτού. Εκείνοι δε έδοξαν ότι περί της του ύπνου λέγει. Τότε ουν είπεν ο Ιησούς Παρισία. Λάζαρος απέθανε. Και χαίρω δί μας ή να πιστέψετε ότι ουκ ήμην εκεί. αλάγομεν προς αυτόν. Ήπεν Θωμάς ο λεγόμενος δίδυμος της συμμαθητές. αγομεν και εμεί ή να αποθάνομεν μετ' αυτού. Ελθώνουν ο Ισου. Έβρεν αυτόν τέσσερα ημέρα ήδη έχονται εν το μνημείο. Είναι η βιθανία εγγύς των Ιεροσολύμων ως από στα δύο δεκαπέντε. Και πολλοί εκ των Ιουδαίων ελυλίθησαν προς τα περιμάρθαν Μάρθαν και Μαρίαν ή να αυτάς περί του αδελφού αυτών. Ιούν Μάρθα, ως ότι ο Ιησούς έρχεται, υπίντησεν αυτό. Μαρία δε εν το Είπεν η Μάρθα προς τον Ιησούν. Κύριε, ή η η ο αδελφός μου, ού κανετε Αλλά και νυν, είδα ότι όσα ανετήσει τον Θεόν, δώσει ο Θεός. Λέγει αυτοί ο Ιησούς, αναστήσετε ο αδελφό σου. Λέγει αυτό Μάρθα, είδα ότι αναστήσετε εν τη αναστάσει εν τη ασχάτη ημέρα. Είπεν αυτοί ο Ιησούς, εγώ είμαι η Ανάστασης και η ζωή. Ο σε με, εμέ, καν αποθάνη ζήσετε. Και πάσο ζων και πιστεύον σε μέ ο μία αποθάνη τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο. Λέγει αυτό. Ναι, κύριε, εγώ πεπίστευκα ότι εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο εις τον κόσμο ερχόμενος. Και ταύτα η πούσα, απήλθε και εφώνησε Μαρίαν την αδελφήν αυτής λάθρα η πούσα. Ο διδάσκαλος πάρεστη και φωνήσε. Εκείνη ο σήκουσεν εγείρεται ταχή και έρχεται προς Αυτόν. Ούπο δε ελιλήθη εν το τόπο όπου υπήντησεν αυτό η Μάρθα. Ιούν Ιουδαίοι, οι όντες με ταυτής εν τη οικία και παραμυθούμενοι αυτήν, οι δότες τη Μαρίαν, ότι ταχαίως ανέστηκε εξήλθεν, οι αὐτῇ, αυτοί, λέγοντες ότι η πάγη στο μνημείο είναι ακλάυση εκεί. Ιούν Μαρία, όσοι ήλθεν όπου είναι ο Ιησούς, οι αυτόν, έπεσεν αυτού τους πόδας, λέγουσα αυτό, «Κύριε, η Ισόδε, ούκα να μου ο αδελφό. Οι Ιησούς ούν, όσοι δεν αυτήν κλαίουσαν και τους συνελθώντα αυτοί οι Ιουδαίους κλαίοντας, ενευρημίσατε το, το πνεύματι και τάραξανε αυτόν και είπε «Πούτε τεθήκατε αυτόν». Λέγωσε αυτό «Κύριε, έρχου και είδε». Εδάκρυσεν ο Ιησούς. Έλεγονουν οι Ιουδαίοι, είδε πώς εφίλει αυτόν. Την έσδεξ αυτόν είπων «Οούκ δύνατο ο ανοίξα του οφθαλμούς του τυφλού, ποιήσε» Είναι και ούτως μια αποθάνει. Οι Ιησούς ουν, πάλι εμβριμόμενος εν εαυτό, έρχεται εις το μνημείο. Ειν δεσπήλεον και λήθος επέκειτο επ' αυτού. Λέγει ο Ιησούς, άρατε τον λήθον. Λέγει αυτό η αδελφή του τεθνικότος Μάρθε. Κύριε, ιδιώζει, Τεταρτέο γαρεστή. Λέγει αυτοί ο Ιησούς, ουκήπον σοι, ότι αν πιστεύσει όψι την δόξαν του Θεού, ήραν που είναι ο τεθνικός κείμενος. Ο δε ήρε του οφθαλμούς άνω, και είπε, «Πάτερ, ευχαριστώσει ότι οίκουσάς μου. Εγώ δε ήδην, ότι πάντοτε μου ακούείς, αλλά δια των όχλων των περιεστώτα, είπον, είναι πιστεύσωσιν ότι σήμαι ἀπέστειλα Και ταύτα, είπον φωνή μεγάλη εκράβγασε, «Λάζαρε, δε βρω έξω». Και εξήλθεν ο τεχνικό δεδεμένος τους πόδας και τα χείρας κυρίες και οι όψει αυτού σουδαρείο περιεδεμένο, λέγει αυτή ο Ιησούς. Κλείσετε αυτόν και άφετε η μπάγια. Das Kleid, den Ring der Marie -Antoinette. Ich trag sogar seit einiger Zeit der schönen Ich bin das Gift, der Meditie, eine Echse, mich an Ich trag den Strumpf der Débarie. ich bade nackt in einen. Ich saug die Männern und raus, ich mache Frikasse daraus, ich bin ein Vamp, ich bin ein Vamp aus Fleisch und mit Bäum ich werde so gern sein aber nein, aber nein, ich bin ja Waff, nicht gemein zu sein, und da bin ich seitdem ein Team. Ich sammle nur was wild und echt. Ich sammle Klempers Klavier. Ich hab die Mütze von der Brecht. Ich bin ein Femp. Ich bin ein Femp. Ich bin halb vertieft. Ich saug die Mä Ήταν χαράματα. Αφού τραβήχτηκε με κόπο η πέτρα, επειδή όχι η ύλη, αλλά ο χρόνο βάρενε πάνω τη, ακούσανε μια νύσυχη φωνή να με καλεί, όπω καλεί ένα φίλο. Όταν κάποιο μένει πίσω, κουρασμένο από τη μέρα και πέφτουν τα πόσκια. Έγινε μια μακριά σιωπή. Έτσι το διηγούνται αυτοί που το δανε. Εγώ δεν θυμάμαι παρά το κρύο, το αλόκοτο, που έβγαινε από τη βαθιά τη γη με αγωνία μισοϊπνιού και πήγαινε αργό για να ξυπνήσει την καρδιά, όπου επέμενε με αλαφριά χτυπήματα, άπλιστο να γυρίσει σε αίμα χλιαρό στο σώμα μου πονούσε πόνο ζωντανός ή ονειρεμένος πόνος ήτανε για άλλη μια φορά η ζωή όταν άνοιξα τα μάτια ήταν η χλωμή η αυγή που είπε την αλήθεια γιατί εκείνα τα άπλιστα πρόσωπα άλαλα στέκονταν απάνω θέ μου δαγκώνοντας ένα όνειρο αχνό κατώτερο από θαύμα σαν άραχλο κοπάδι που δεν γρηκάει στη φωνή παρά στην πέτρα και τον ιδρώτα από τα μέτωπά του, τον άκουγα βαρύ να πέφτει μες το χόρτα. Κάποιος είπε λόγια τάχα για νέα γέννηση. Όμως δεν είχε αίμα εδώ. Ούτε κοιλιά σπαρμένη που με πλαθη νέα ζωή οδυνηρή. Μόνο πλατιές φασκίες, πανιά κιτρινισμένα με μυρωδιά πηχτή ξεγύμναναν σάρκα τεφρή και πλαδαρή, σαν ποσκαρπός Όχι το λίο σκοτεινό κορμί, τριαντάφυλλο των πόθων, μόνο το κορμί ενός τέκνου του θανάτου. Κόκκινος ο ουρανός, ανοίγονταν κατά μάκρα, πίσω από λιόδεντρα κεράχιας. Ο αέρας ήταν γαλεινεμένος. Τρέμανε όμως τα κορμιά, σαν τα κλαδιά, όταν φυσάει ο άνεμο βγαίνοντας μέσα από τη νύχτα με τα χέρια απλωμένα να μου προσφέρουνε το στήρο του σκαημό. Το φως με πλήγωνε και έχωσα το μέτωπο στη σκόνη νιώθοντας την οκνηρία του θανάτου. Θέλησα τα μάτια να ασφαλίσω, να γυρέψω την τετράπλατη σκιά, το πρωταρχικό σκοτάδι που κρύβει το ανάμα του κάτω από τον κόσμο ξεπλένοντας τη μνήμη από ντροπές. Οπότε... Μια ψυχή στα σωθηκά μου πονεμένη φώναξε μέσα από τις σκοτεινές στοές του σώματος δρυμιά αλιομένη. όσο του βάρεσε πάνω στον τοίχο των οστών και σήκωσε πυρετικές πλημμύρες με στο αίμα. κίνος που με το χέρι του βαστούσε το λιγνάρι μάρτυρα του θάφματος έσβησε απότομα τη φλόγα γιατί η μέρα ήταν πια μαζί μας. Μια γρήγορη σκιά ξεπρόβαλε Τότε, βαθουλωτά κάτω από ένα μέτωπο, είδα δύο μάτια γεμάτα σπλάγνηση και τρέμοντας βρήκα μια ψυχή όπου η ψυχή μου απέραντι αντιγραφόταν του κόσμου αφέντησα με την αγάπη. Είδα δύο πόδια που σημάδευαν το όριο της ζωής, την άκρη ενός άχρωμου χιτώνα πτυχωτού που γλίστραγε, ως που άγγισε το λάκο σαν τη φτερούγα, όταν σε κεντρίζει για να ανέβεις προς το φως. Ένιωσα πάλι το όνειρο, την τρέλα και την πλάνη να είμαι ζωντανό. όντας σάρκα που πονά μέρα με την ημέρα. Όμως αυτός με είχε καλέσει και δεν μπορούσα εγώ παρά να ακολουθήσω. Για τούτο, αφού στάθηκα στα πόδια μου, κίνησα σιωπηλός, αν και για μένα όλα ήταν αλόκοτα και μάταια, ενώ σκεφτόμουν. Έτσι πρέπει και εκείνοι, σαν πέθανα, να περπατήσαν κουβαλώντα με στο χώμα. Το σπίτι ήταν μακριά. Είδα για άλλη μια φορά τους άσπρο στίχου του και το κυπαρίσι του περιβολιού. Πάνω από το δώμα κρεμόταν ένα χλωμό αστέρι. Μέσα δεν απαντήσαμε φωτιά στην παροστιά που σκέπαζαν οι στάχτε. Όλοι τον τριγυρίσαν στο τραπέζι. Βρήκα το ψωμί πικρό, δίχω νοστιμάδα του καρπού. Το νερό, δίχω δροσιά. Τα κορμιά δίχως επιθυμία. Η λέξη αδερφοσύνη ήχουσε ψεύτικα. Και απ' την εικόνα της αγάπης από μέναν μονάχα θύμησε σαχνές κάτω από τον άνεμο. Αυτός το ήξερε πώ όλα ήταν πεθαμένα μέσα μου. Πως εγώ ήμουν ένας πεθαμένος πηγαίνοντας ανάμεσα στους πεθαμένους. Δεξιά του καθισμένος έδειγνα όπως εκείνος που γιορτάζουνε το γυρισμό του. Το χέρι του ακουμπούσε εκεί κοντά και έγιρα πάνω του το μέτωπο με αηδία για το κορμί και την ψυχή μου. Έτσι ζήτησα, σιωπηλά, καθώς ζητάνε του Θεού, γιατί το όνομά του, πιο διάπλατο και από τους ναούς, τις θάλασσες, τα στέρια, χωράει μέσα στην αποκαρτέρηση του ανθρώπου που είναι μόνος, δύναμη για να πάρω τη ζωή από την αρχή. Έτσι οικέτεψα, με δάκρυα, δύναμη να σηκώσω την αγνιά μου μακροθυμώντα κοπιάζοντας όχι για τη ζωή μου ή για το πνεύμα μου, αλλά για μια αληθεια μισοειδομένη με στα μάτια εκείνα, τώρα. Η ομορφιά είναι η υπομονή. Ξέρω ότι το κρίνο του αγρού, έπειτα από την ταπεινή του σκοτεινιά τόσε νυχτιέ μακριά απαντοχή κάτω από τη γη, από τον στιτό πράσινο μίσχο ω τη λευκή στεφάνη, τεινάζεται μια μέρα σε δόξα θριαμβική. <Το>